Στοίχη 13-18. Να μην ταράσσονται περί της Αναστάσεως των νεκρών. 13. Α έλθω τώρα και εις ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Δεν θέλουμε να αδελφοί να έχετε εσείς άγνοιαν για του αποθαμένους για να μην λυπήσετε καθώς λυπούνται και οι λυποί οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα Αναστάσεως. 14. Δεν πρέπει δεν να λυπήσετε σαν και αυτούς διότι αν έχουμεν πεποίθηση ότι ο Ιησούς απέθανε και αναισθήθη έτσι πρέπει να πιστεύομεν ότι και ο Θεός, εκείνους που απέθαναν ενωμένοι διε της πίστεως με τον Ιησούν, θα τους φέρει εν στην αιωνία ζωή μαζί με Αυτόν. 15. Ναι, θα τους φέρει μαζί με τον Ιησούν. Διότι τούτο σας λέγομεν όχι από τον εαυτό μας, αλλά από λόγων που μας είπε ο Κύριος, ότι δηλαδή οι μίσοι ζωντανοί που θα απομένομεν κατά τη Δευτέρα Παρουσίαν, δεν θα με τους αποθαμένους οι οποίοι θα μας προλάβουν στην προαπάντηση του Κυρίου. 16. Και λέγω ότι δεν θα προφθάσομεν τους απεθαμένους διότι αυτός ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα καταβεί από τον ουρανό και οι νεκροί που απέθαναν με πίστη των Χριστών αυτοί πρώτον θα αναστηθούν. 17. Έπειτα εμεί που θα απομένουμε τότε στην ζωή, συγχρόνως και μαζί με αυτούς, θα αρπαχθόμεν με σύννεφα για να απαντήσουμε τον Κύριον εις το μεταξύ γης και ουρανού διάστημα. Και έτσι, αφού αναβόμεν μαζί του εις τον ουρανό, θα είμεθα πάντοτε μετά του Κυρίου. 18. Αφού λοιπόν πιστεύετε και ξέρετε αυτά δια τους αποθανώντας, παρηγορεί το ένας τον άλλον με τους λόγους αυτούς τη ελπίδος που σας γράφω.